Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα 2 Μαΐου 2011 Ανέστη. Λοιπόν, ερωτή, ερωτή, ερωτήσατε για ποιο λόγο γίνονται τα σανταλιτρογα; Τι σημαίνει 40 λειτουργά 40 λιτουργίες. Η λειτουργία είναι η ζωή για μας Χωρίς λειτουργία δεν υπάρχει δυνατότητα πνευματικής ζωής Λοιπόν, χωρίς θεία λειτουργία δεν υπάρχει ζωή Και ακριβώς όπως γίνεται την νηστεία 40 μέρες κανείς έχει αυτές τις μέρες πιο πολύ να επιδοθεί στην πνευματική προσπάθεια έτσι λοιπόν κάνουμε σαν να τα για να έχουμε μεγαλύτερη τροφοδοσία πνευματική και να μνημονεύονται οι άνθρωποι και οι ζωντανοί και εκεί μείνουν σαν μια ενίσχυση και σαν μια βοήθεια Αυτό είναι για οικονομική βοήθεια για Αυτό είναι Γιατί δηλαδή είναι μέσω για το Σαββαταλίτρο. Μέσω αυτού ε, μπορεί τα χρήματα να δουν στου ανθρώπου που έχουν ανάγκη. Όπου και, και στην νηστεία, τα πρώτα χρόνια η νηστεία συνδέεται με τη φιλανθρωπία. Κάνει κανεί οικονομία στο φαγητό και με το πρίσμα να δει στου φτωχού. Λοιπόν, ε, καταρχήν Χριστός Ανέστη. Θα ξαναπούμε. Μακάρι να το εννοούσαμε και μακάρι να τους ζούσαμε. Γιατί πραγματικά λέμε λέξεις χωρίς να τις περνάμε μέσα από την καρδιά μας και χωρίς να τις ε, βιώνουμε. Γιατί αν πραγματικά γινόταν προσωπικό γεγονός το Χριστός Ανέστη κάπου αλλού θα ήμασταν τώρα. Και αλλιώ ήταν οργανωμένη η ζωή μας. Γιατί αν πραγματικά ζούσαμε το Χριστός Ανέστη δεν θα είχαμε αγωνία ούτε άγχος για τίποτα. Αν ζούσαμε το σαν Ανέστη ε, δεν θα ήμασταν εχμαλωτισμένοι στους εγωισμούς μας, στις μικρότητές μας, στα πάθη μας, στις αντιπαλότητες μας, στην κυκομμυριά μας. Αν ζούσαμε το Χριστό Ανέστη δεν θα μας δέσμευε τίποτα και για κανένα λόγο. Επομένως, ε, μάλλον το λέμε για να το πιστέψουμε και να το ζήσουμε κάποτε να δώσει ο Θεός αλλά η δυνατότητα να ζήσουμε δεν είναι μόνο ένα ευχολόγιο δεν αρκείται στο ευχολόγιο αλλά και στην πνευματική αναζήτηση και προσπάθεια εμείς λέμε ότι Χριστός ανέστη γιατί μας το λέει Εκκλησία αλλά εμείς δεν το είδαμε δεν μας αποκαλύφθηκε δεν το γευτήκαμε και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στη πνευματική ζωή και στο μυστήριο της πίστεως, όπου η πίστη σε μας δεν είναι ένα προσωπικό βίωμα, αλλά μία διαβεβαιώση αυτών που το έζησαν. Από τη στιγμή που η πίστη μας στηρίζεται στις διαβεβαιώσεις και όχι στην προσωπική εμπειρία, αρχίζει τότε η εκοσμίκευση της πνευματικής ζωής και της εκκλησίας, και τότε αρχίζει να γίνεται νοθρή η πνευματική ζωή και να χάνει τη γνησιότητά της να νοθεύεται η νοθεία λοιπόν της πνευματικής ζωής και της πίστης ξεκινά από τη στιγμή που επαναπαυόμαστε στις διαβεβαιώσεις άλλων για εμπειρίες πίστεως που είχαν και δεν παίρνουμε κι εμείς στη διαδικασία αυτής της προσωπικής περιπέτειας και αναζήτησης. Χθε ήταν η πρώτη μαρτυρία της Ανάστασης του Κύριου μας αναφέροντας η Εκκλησία μας το γεγονός της ψηλάφισης του Κύριου μας από τον Θωμά. Και αυτή είναι η πρώτη μια μαρτυρία για την Ανάσταση του Κυρίου. <και> Αλλά πάλι θα επαναλάβουμε ότι όσο η πίστη μένει στη διαβεβαίωση κάποιων άλλων και δεν είναι προσωπική εμπειρία και όσο απομακρυνόμαστε από αυτήν τη διαβεβαίωση όσο μεσολαβού γενιές ανθρώπων από αυτή τη διαβεβαίωση του Θωμά τόσο ψύχεται η πίστη μας. Αυτή όμως η εμπειρία του Θωμά είναι πρόκληση και για τη δική μας μετοχή και κοινωνία αυτού του γεγονότος της Αναστάσεως. Εμείς, επειδή δεν πιστεύουμε σε αυτήν την δυνατότητα, οχυρωνόμαστε πίσω από την θρησκευτικότητα προσπαθώντας να αποδείξουμε στον εαυτό μας και στους άλλους το λογικών της πίστεως μέσα από συμπεράσματα και νοητικές διαδικασίες. Αλλά κάτι τέτοιο ε, δεν είναι πίστη. Γιατί η αλήθεια ε, δεν είναι μία σκέψη αλλά μία ολοζώντανη πραγματικότητα. Άλλο λοιπόν κανείς να προσπαθήσει με μια διεργασία νοητική να τεκμηριώσει κάτι και άλλο να λαμβάνει πείρα ζωντανή αυτού του προσώπου και αυτού του γεγονότος. Άρα η αλήθεια είναι εμπειρία προσωπικής σχέσης και όχι συμπέρασμα μια νοητικής διεργασίας. Όσο λοιπόν επαναπαυόμαστε στις διαβεβαιώσεις άλλων για το γεγονός της σχέσης με τον Θεό και της πνευματικής εμπειρίας ουσιαστικά δεν τιμούμε το γεγονός αυτό της αλήθειας και κλεινόμαστε όλο και περισσότερο. Αυτό δεν είναι ένδειξη πίστη, αλλά ένδειξη πνευματικής νοθρότητος και χαλαρότητος. Κάτι για το οποίο εμάς μπορεί να είναι κάτι άπιαστο κάτι μη συγκεκριμένο και το οποίο προϋποθέτει μια άλλη διεργασία η οποία μπορεί να είναι και ρίσκο, μπορεί να είναι και εμπελάς, μπορεί να είναι και περιπέτεια, το αποσιωπούμε και προτιμούμε τον εφησυχασμό της διαβεβαίωση των πατέρων μας ή τον άλλον. <και> ο Θωμάς δεν έκανε κάτι τέτοιο γι' αυτό η των αλλων ο θωμας δεν εκανε κατι τετοιο γι αυτο η πιστη του λέγεται καλή απιστία δεν αρκείται στις διαβεβαιώσεις των άλλων, των μαθητών παρόλο που είχαν μια άμεση προσωπική σχέση δηλαδή αυτό που του λένε ήταν τόσο άμεσο ήταν από πρώτο χέρι εντούτοις ήθελε και ο ίδιο να έχει προσωπική σχέση και εδώ υπάρχει μια ε, παρεξήγηση που πρέπει να τη διαφθενίσουμε πολλοί ευσεβείς άνθρωποι θεωρούν δεν μπορούν να καταλάβουν μάλλον ότι μία καλή απιστία είναι προτιμότερη από μία κακή πίστη. Μικροφωνίζει αυτό το άτιμο. Γιώργο, κάνε κάτι. Λοιπόν, ε, δεν μπορούμε λοιπόν να υποψιαστούμε ότι μία καλή απιστία μπορεί να προτιμότερη από μία κακή πίστη. Μια πίστη δηλαδή μη γνήσια και συμβατική. Να το πούμε πιο πρακτικά. Ένας άνθρωπος που λέει είμαι ορθόδοξος χριστιανός, πηγαίνω στην εκκλησία, ακολουθώ τα μυστήρια, αλλά τα ακολουθεί, ακολουθεί αυτή η πορεία, για να εξασφαλιστεί, να τακτοποιηθεί και στον παρόντα καιρό και στο μέλλοντα, χωρίς όμω ένα άνοιγμα μιας προσωπικής σχέσης με τον Θεό, τον εαυτό του, την κτήση του συνανθρώπους του, αυτό είναι μία κακή πίστη. Και ποτέ δεν θα συμμετέχει η καρδιά του ανθρώπου σε αυτό και δεν θα είναι προσωπική εμπειρία. Αντιθέτως δε, αν κάποιος έχει διάθεση πίστης, αλλά λέει, Μα εγώ θέλω ο Θεός να γίνει μια πραγματικότητα που τον είχε σε μένα. και δεν βάζω, δεν νερώνω αυτό το γεγονός. Αλλά θέλω να είμαι τίμιος με την καρδιά μου και θέλω ο Θεός να γίνει το προσωπικό πραγματικό γεγονός τη ζωής μου. Και έτσι δεν επα... επαναπαύεται σε αυτό που έχει και αναζητεί και λέει, μα δεν έχω ακόμα ζωντανή πίστη δεν λέει δεν τρομάζει να το πει αυτό, λέει δεν έχω ζωντανή πίστη και θέλω ζωντανή πίστη αυτό είναι προτιμότερο από την άλλη κατάσταση στην οποία βολεύεται ο άνθρωπος υπνοτίζεται ο άνθρωπο και νεκρώνεται η Παναγία ίδια όταν τη ήρθε το μήνυμα ο Ευαγγελισμός ότι θα έγινε η κλητή από τον Κύριο για να γεννήσει τον Χριστόν, τι είπε, δεν είπε, είπε εντάξει, αλλά πριν πει να παραδεχθεί και να αποδεχθεί αυτό είπε πώς θεμει τούτο, πώς θα γίνει αυτό, είχε την απορία, δεν ήταν θεούσα να πει αχ το είπε Θεός, τελειώσαμε γιατί είχε σχέση αληθινή και λέει πώς θα γίνει αυτό το πράγμα και όταν τη είπε αυτό θα το κάνει το Άγιο Πνεύμα, εντάξει είναι ευλογημένο. Με αυτή την έννοια λοιπόν ακόμη και μία σχέση που ο άνθρωπος τη διασφαλίζει, τη νομιμοποιεί σε ένα γεγονός α το πούμε μυστηρίου γάμου και εκεί τελειώνει η ιστορία ε, δεν νομιμοποιείται μαγικά ένα γεγονός σχέσης από ένα μυστήριο αν άνθρωπος δεν ενεργεί διαρκώς αυτό το μυστήριο που σημαίνει να αμφισβητεί διαρκώς τη σχέση γιατί θέλει πραγματική σχέση. Όταν ο άνθρωπος θεωρεί ότι αυτό έτσι πρέπει να γίνει γιατί είναι αυτό το σωστό χωρίς όμως διαρκώς να ανανεώνεται και να ανανεώνει τη σχέση μια δικασία ζωντανέματος τότε αυτό είναι ένα ψεύτικο γεγονό. Κατά ανάλογο τρόπο λοιπόν συμβαίνει και στην πνευματική ζωή δεν είμαστε εξασφαλισμένοι γιατί τυπικά γίναμε χριστίανοι δεν είμαστε εξασφαλισμένοι γιατί κοινωνούμε και μετέχουμε στα μυστήρια τυπικά δεν εξασφαλίζεται καμιά σχέση γιατί έγινε νόμιμη μέσα από ένα μυστήριο εκκλησιαστικό αλλά διαρκώς δοκιμάστε σχέση πως αυτό το γεγονός του μυστήριου θα το ζω ενεργό και πως θα μπω σε μια δικασία αυτό που έγινε τυπικό να το ζωντανέψω αυτό πλέον που καθυλώθηκε στην βεβαιότητα της διασφάλισης μπορεί να έχει το γεγονό της έκπληξης, του ενθουσιασμού, του θαύματος. Δηλαδή, να το πούμε πιο ρεαλιστικά, πιο συγκεκριμένα το καταλάβουμε. Παίρνουμε ένα μυστήριο γάμου. Εκκλησιαστήκαν νόμιμη σχέση. Δεν τελειώνει το μυστήριο τότε, τότε αρχίζει το μυστήριο, τότε γίνεται το ευλογητό ή η ευλογημένη βασίλη της σχέσης. Που σημαίνει είναι καλεσμένοι δυο άνθρωποι διαρκώς να εκπλήσονται από τις αποκαλύψεις που γίνονται δια του προσώπου του άλλου που είναι αποκαλύψεις Θεού. Αν πει κάποιος νομιμοποίησε νομιμοποίησα τις σχέσεις γι' είναι τόσο άρρωστο να μιλούμε διαρκώ για το αν είναι αμαρτία ή έχει προκαμίες σχέσεις. Και είναι άρρωστο το ερώτημα αυτό. Για ποιο λόγο είναι άρρωστο. Γιατί τέλειωσε η ιστορία εκεί. Μα τότε ξεκινά η ιστορία της σχέσης. από το γάμο και μετά. Εντάξει εύκολα κανείς μπορεί να κουμαντάρει τα γενετικά του όργανα. Πόσο όμως δύσκολο είναι να εκπλήσεται από το γεγονός διαρκού συνάντησης με έναν άνθρωπο. Είναι πιο βολικό. Εντάξει κάνει μια άσκηση, καθαρίζει το μυαλό και τέλειω η ιστορία. Δεν είναι και δύσκολο αυτό. Το δύσκολο είναι πως να αγαπήσεις τον άλλον άνθρωπο, να τον γνωρίσεις και να εκπλήσει δια τη συναντήσεως αυτής. Αυτή είναι η μεγάλη άσκηση. Κατά ανάλογο τρόπο λοιπόν και στο γεγονό εις Εύκολα κανείς μπορεί να ονομαστεί χριστιανός, μπορεί όμως να παλέψει με τον Θεό. Αλλά δεν μας καίει, Εμεί είμαστε τόσο εξασφαλισμένοι γιατί έχουμε τη δουλειά μας... Έχουμε υπολογίσει ότι βγαίνει η χρονιά φέτο. Ε, είμαστε καλυμμένοι συναισθηματικά. Έχουμε καλές κοινωνικέ σχέσει. Οργανώσαμε και πού θα περάσουμε την ημέρα μα, και αυτή και την άλλη, και για ένα μήνα. Είμαστε εντάξει, τώρα τι θα θέλουμε αυτά. Δεν μα απασχολεί αυτό το θέμα. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό μα ορίζει. Αν όμω για μα, όπω κάποιο που είναι ερωτευμένο, αλλά αρχίζει να αισθάνεται ότι ο εραστής δεν το θέλει και πάρα πολύ, κάτι χρεώνει, αρχίζει μια ανησυχία. Αρχίζει να δοκιμάζει, κάνει αλλιώ το κτένισμα, το παρακολουθεί το κτένισμα. Χθε μου μιλήσει αλλιώ, μου μιλάει με τον ίδιο τρόπο. Αρχίζει το πράγμα γιατί του είναι ενδιαφέρον. Λοιπόν, μα απασχολείται το γεγονό ότι κρύωσε η καρδιά μα από την παρουσία του Θεού. Μα είναι αδιάφορο. Γιατί δεν γι' αυτό ποτέ πραγματικά των Θεό. Τον Θεό τον έχουμε υπηρέτη τον αναγκό μα και τη φαντασία μα και των εγωκεντρικών μας στόχων και επιδιώξεων, τίποτε άλλο. Θέλω να θεό που μπορεί να μου εξασφαλίσει ένα γαμπρό, μια νύφη και ένα μισθό. Και να μου εξασφαλίσει την υγεία μου. Άμα τα κάνει αυτά, είναι άρεστο. Αν δεν είναι με σκανδαλίζει αυτό ο Θεό. Δεν μπορεί κάτι άλλο να μου δώσει ο Θεό. Δεν είναι τίποτε άλλο ο Θεό για μένα. Γιατί ε, τι Χριστός ανέστη παραμυθιαζόμαστε. Χριστό ανέστη, σημαίνει να είναι η χαρά μου ο Χριστό. Να είναι η ζωή μου ο Χριστό. Οφόσον ο, ο, ο Θεό νίκησε το θάνατο, δεν θάνατος. Ο, λέει, θάνατος. δεν υπάρχει θάνατο. Και όταν λέμε όχι βιολογικό θάνατο. Δεν υπάρχει πιθανότητα εσωτερική έκπτωση και λύπη και θλ Άρα τι σχέση αυτό τώρα με την πραγματικά που ζούμε. Ο Θεμάς λοιπόν είχε αυτή την τόλμη, αυτήν την, την, την, την ε, δυνατότητα να ε, ζητήσει και να αφισβητήσει την Ανάσταση του Χριστού γιατί πιστεύει πραγματικά στην Ανάσταση του. Εμείς πολλές φορές δεν την αμφισβητούμε γιατί δεν μπορούμε να πιστέψουμε σε αυτήν. Εμείς δεν αμφισβητούμε. Δεν, δεν παίνουμε στη δικασία που με αν δεν εδώ δεν πιστεύω, γιατί δεν πολύ πιστεύω ότι μπορεί να γίνει αυτό κάτι τέτοιο. Ένα που λέει αν δεν εδώ δεν πιστεύω σημαίνει ότι πιστεύω ότι είναι δυνατό να γίνει κάτι τέτοιο. Εμεί λέμε, εντάξει ο Θεό, ξέρει αυτό, γιατί δεν πολύ πιστεύω ότι μπορεί να γίνει γεγονό για μα η αποκάλεψου κι φάνηγό του Θεού. Ένα που το ζητά αυτό πολλέ φορέ είναι γιατί πιστεύω ότι είναι δυνατό να γίνει μια πραγματικότητα στη ζωή του. Όπω και σε μια σχέση πολλέ φορέ ένα καβγά. Μπορεί να δηλώνει ότι υπάρχει πίστη σε αυτή τη σχέση. Και μία οργή και ένα θυμό είναι ότι την πιστεύω σε αυτή, σε αυτή τη σχέση. Όταν πάψει να οργίζεται ο άνθρωπο, σημαίνει ότι ε, τέλειωσε. Εγώ εκεί, αυτή εκεί και, ε, ε, και, και, και τακτοποιούμε τα πράγματα. Βρήκαμε έναν τρόπο να τακτοποιούμε τα απαραίτητα καθημερινά και έχουμε βολευτεί. Άρα, πολλέ φορέ ο θυμό, η οργή, η αναζήτηση δείχνει μία διάθεση όχι απλή να πολεμήσω κάτι ή να συγκρουστώ με κάτι αλλά πιστεύω στη δυνατότητα αυτής της Πολλέ πολλές φορές πάλι λοιπόν με τον Θεό δεν είναι αφισβητησή του είναι παραδοχή του Θεού αυτή είναι η λεγόμενη καλή απιστία που η Εκκλησία μας και παραξενευόμαστε την απιστία λοιπόν το μα την ονομάζει καλή απιστία αλλά εμείς αποφεύγουμε αυτό ε, αποδηλίαν και φόβων, γιατί θέλει μεγάλα κότσια για να στηρίξεις τη χαρά τη ζωής των Θεών έναν Θεό που ακόμα δεν σου απεκαλύφθη και να μην θέλεις να παραμεθιάσεις τον εαυτό σου με ψεύτικους θεούς να αφήσει τον εαυτό σου γυμνό, κενό από τους ψεύτικους θεούς και να έχεις το θάρρος να ελπίζεις αυτή τη συνάντηση αυτό προϋποθέτει ανδρείο φρόνημα. Που οροϋποθέτει Η σχέση λοιπόν με τον Θεό δεν είναι μία μηχανική σχέση αλλά είναι μία πραγματική σχέση. Η πίστη λοιπόν αυτή που διακηρύσουμε στην ουσία είναι η διακήρυξη της απιστίας μας. Λέμε ότι πιστεύουμε στον Θεό λέμε ότι πιστεύουμε στην πρόνοια του Θεού αλλά είμαστε ήσυχοι αν έχουμε μπει στη θηρίδα μας στην κάρτα μας στην τράπεζα και είμαστε σίγουροι ότι βγάζουμε το μήνα τότε ησυχάζουμε. Βεβαίως σε μια τέτοια οικονομική κρίση είναι, είναι ακακόγουστη αυτή η σκέψη. Κατανοούμε τους ανθρώπους που δεν τα βγάζουν πέρα και είναι κατανοητό το άγχος τους, ασφαλώς. Μιλούμε μια άλλη κατάσταση που είναι κάποιοι δημόσιοι πάλι βολεμένοι που και οι δυο σύζυγοι έχουν δουλειά που έχουν τακτοπίσει τα παιδιά τους και παθαίνουν μελαγχολία γιατί δεν υπάρχει η δυνατότητα αύξησης των τραπεζικών τους καταθέσεων ή γιατί θα σκοπούν 150 ευρώ, θα σκοπούν κάποια επιδόματα και αρρωσταίνουν. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που θλίβεται ή υπολογίζει αυτό είναι ο άπιστος χριστιανός. Ας κάνει κομποσχίνια, ας κάνει μετάνοιες, ας μη μηχεύει, ας κάνει νηστή και ας κοινωνεί. Ποιος είναι ο Θεός του? Τα νούμερα, οι αριθμοί. Και αυτό φαίνεται ότι όλη του η ενέργεια είναι δοσμένη εκεί. Και κρίνονται από αυτό οι διαθέσεις του, οι σχέσεις του και η ψυχική του κατάσταση. Πόσο πιστός είναι αυτός ο άνθρωπος. Η πίστη του είναι μια ανάμνηση της εφηβείας του πιθανών, Αλλά δεν είναι ένα ζωντανό γεγονό. Για τον άνθρωπο που δεν δικαιολογείται να αγχώνεται... Επαναλαμβάνουμε αυτό το πράγμα γιατί κατανοούμε την ανθρώπινη κατάσταση άλλο να μην είσαι άνεργος, να μην να, να, έχεις, να φας κάτι και άλλο να είσαι εξασφαλισμένος κατά κάποιον τρόπο. Λοιπόν, εάν ένας άνθρωπος είναι εξασφαλισμένος και τον απασχολεί έστω και στο ελάχιστο η αίσθηση θα έπαιρνε πριν και πόσα θα παίρνει τώρα και τι έχασε και τι του γίνεται αυτό είναι ένας κλασικός άθεο άνθρωπος. Αυτό δεν έχει υποψιαστεί σημαίνει Θεό. Δεν έχει γευτεί ποτέ τη χάρη του Θεού Γιατί πολύ απλά Αν κάποτε γεύεται τη χάρη του Θεού Η ανάμνηση της απώλειας του Θα τον τρέλενε και θα ξεχνούν τα πάντα Είναι ένα νεκρός άνθρωπος για τον Θεό Και ο Θεός είναι νεκρός γι' αυτό Και ό,τι συμβαίνει στη ζωή μα Είναι αποκαλυπτικό Της πραγματικότητάς μας και της κατηστάσεώς μας η τόνμη λοιπόν της αναζήτησης μιας άμεσης επαφής με την αλήθεια είναι ένα δώρο του Θεού. Είναι δώρο του Θεού το να ζητάς τον Θεό και να σου γίνεται λόγο ζωής, λόγος ύπαρξης. Λέει ο Κύριος στον Θωμά ότι εώρακάς με πεπίστευκάς Μύδε και με ψηλάφιζε και πίστευσε, μακάρι οι μηδόντε και πίστευσαν. Μακάρι αυτοί που δεν ήταν και πίστευσαν. <coughs> Αυτό όμω τι αναφέρεται, δεν αναφέρεται στο γεγονό ότι ήταν λάθος του Θωμά το να, θέλει, να θέλει προσωπική μαρτυρία και εμπειρία του κύριου μα, αλλά είναι λάθο ο τρόπος που επέλεξε να συναντήσει τον Κύριο που ήταν το επίπεδο των αισθήσεων που το επίπεδο των αισθήσεων είναι το επίπεδο στο στο οποίο είναι το λιγότερο συγκλονιστικό επίπεδο που συναντάμε τον Κύριο δηλαδή τι σημαίνει αυτό θα μπορούσε να πει να ακούσω το λόγος και θα πίστευα και θα πιστέψω θα μπορούσε να αισθανθώ τη ζεστασιά της αγάπης του και της και θα πίστευα θα μπορούσε να δω τη λάμψη του προσώπου που θα πίστευα που σημαίνει αυτό, έχει άλλο αισθητήριο και κριτήριο ο Θωμάς αναβαθμισμένο ας το πούμε το πρόγραμμα του πνευματικό και μπορεί να συναντήσει τον Κύριο σε αυτό το επίπεδο όταν θέλει λοιπόν το επίπεδο να ψηλαφήσει για να βεβαιωθεί Άρα ο τρόπος συνάντησης Του είναι το επίπεδο των αισθήσεων που είναι το πιο χαμηλό και το λιγότερο συγκλονιστικό. Οι ενέργειες του Θεού είναι λιγότερο συγκλονιστικέ όταν απαντώνται στο πλαίσιο και στο πεδίο των αισθήσεων παρά αυτά που αφορούν τον Λόγο και το Πνεύμα του ανθρώπου. Αυτό τι σημαίνει <coughs> σημαίνει και σε εμά. και αυτό μπορούμε εύκολα να το καταλάβουμε πού περισσότερο εντυπωσιαζόμαστε εντυπωσιαζόμαστε από τις θαυματουργές θεραπείες του Κυρίου ή κάποιων Αγίων ή από την η υπερφυσική πρόβλεψη των προορατικών ενός ανθρώπου ή από το θαύμα του εσωτερικού μας κόσμου. Εντυπωσιαζόμαστε πιο πολύ από την Ανάσταση των Σωμάτων ή την Ανάσταση της Ψυχής δηλαδή την αλλίωση του ανθρώπου και την πνευματική μετάνοια. Πιο συγκλονιστικό τι είναι για τη λογική μας είναι ακριβώς το υπερφυσικό γεγονό της ίασης μιας ανίατης σωματικής ασθένειας και όχι η θεραπεία μιας πνευματικής ανίατης ασθένης και ενό πάθου. Δεν μας συγκλονίζουν οι πνευματικές αναστάσεις. Ούτε καν τις βλέπουμε. Αλλά αυτό που μας συγκλονίζει είναι το εξωτερικό φαινόμενο. Γιατί και εμείς σε αυτό το πεδίο κινούμεθα των αισθήσεων. Αλλά όταν οι αισθήσει μας δεν έχουν αποκτήσει λόγο και επίγνωση μέσα από την αίσθηση και την παρουσία του Θεού είναι ανέστητες αισθήσεις είναι νεκρές αισθήσεις είναι, είναι παροδικές αισθήσεις είναι φευγαλαίες αισθήσεις είναι αισθήσεις που καταναλύσκονται που φεύγουν, που διαλύονται όπως και σε μία σχέση που δεν υπάρχει αγάπη η ερωτική επαφή είναι μία φθορά, ένα ένα τίποτα μου κάποιος, ας το πούμε, είναι λίγο κοσμικό αλλά ας το πούμε μου λέει, παρατήρησα, Πάτερ, πώ μπαίνει ένα άντρα σε έναν οίκο ανοχή και πως βγαίνει. Πέβει με μια έτσι κυριαρχία, θα διαλέξω τι θέλω και θα κατακτήσω τι θέλω, και όταν βγαίνει, βγαίνει με σκυμμένο το κεφάλι και όλοι φτύνουν. ακριβώς ακριβώ για τη βρωμιά που έζησε, για το ψέμα που έζησε. Λίγη σίγουρο δεν το παρακολούθησα, μου λέει βγαίνει με κειμένο και φτύνει και όλοι φτύνουν όπως θα πας σε μια τουαλέτη και μια καθαριστή και φτύνεις κάτι ίδιο τρόπο και αυτό είναι ακριβώς η εμπειρία και το βίωμα όταν κάτι δεν έχει μέσα του ζωή και αγάπη και έμπνευση ο άνθρωπος μένει στο βίωμα των αισθήσεων τι μα εντυπωσιάζει εμάς κυρίως εξωτερική ομορφιά και όχι εσωτερική ομορφιά που φαίνεται στο πρόσωπο λέει ένα άντρα ο Πάτρος δεν τα λέει, να μην με αρέσει τη γυναίκα να μην μελκεί Βεβαίω δεν σε ελκεί αλλά αν το ψάξει κανεί θα δεις 99% μελκεί το 9% που εμείς θα το βλέψουμε θα το χτωπίσουμε θα το τραβήξουμε ο δρόμος για να βολευτεί εκείνο αλλά το άλλο το όση ομορφιά και αν είναι ένα δύο χρόνια μετά τι θα μείνει τι θα λες μετά θα αρχίσει η νοηματική δεν θα βγαίνει κάτι άλλο από την καρδιά του ανθρώπου τι να κάνεις με τον άλλο Είναι κούφια η ύπαρξή του Όσο μορφός κι αν είναι Μα η μορφιά δεν είναι κάτι εξωτερικό Είναι και το, δηλαδή το πνεύμα του ανθρώπου Το πνεύμα του ανθρώπου Το είναι του ανθρώπου καταλαμβάνει και το τελευταίο του κύτταρο Το θέμα είναι το κύτταρο του ανθρώπου Από τι κυριαρχείται Από ποιο πνεύμα Αλλά Εμεί δεν έχουμε αποψιαστεί αυτή τη δυνατότητα συνάντησης με έναν άνθρωπο, ούτε καν με τον Θεό. Αυτά λοιπόν είναι καθρέφτη μιας εσωτερικής κατάστασης, μιας εσωτερικής επιλογής. Αν το πνεύμα του ανθρώπου δεν ζωοποιείται μέσα από τη δικασία αναζήτηση του Θεού, δηλαδή δεν είναι ένας άνθρωπος που, ε, πώς να το πούμε, δηλαδή να γευτεί την χαρά του Θεού και να ανοιχτεί ένα άλλο ορίζοντας, Θέλει είναι στενά τα όρια, τόσο στενά, ασφιχτικά είναι πνιγυρά αυτά τα πράγματα. Δεν, δεν, δεν απολαμβάνει τίποτα αυτό, είναι νεκρά τα πάντα. Μόνο έχει κατά νου ικανοποιήσει το πάθο του. Το πάθο, τι είναι, τι είναι το πάθο. Λέει στην παλιά δίκαια ότι για τη σκληροκαρδία. Είχαν άνθρωποι δύο και τρει γυναίκε, δεν ξέρω πώς είχαν. <laughs> δεν ήταν έξυπνοι γι' αυτό. Λοιπόν, <laughs> και ο σκληρόκαρδο φαντάζομαι είναι και χαζό και κουτό. Αλλά για τη σκληροκαρδία, τι σημαίνει. Η σκληροκαρδία. Είναι αποτέλεσμα της άγνοιας ποια άγνοιας Ότι δεν γνωρίζω τον Θεό Είναι νεκρός για μένα ο Θεός Είναι άγνωσος για μένα ο Θεός Δεν έχω πίστη στον Θεό Δεν έχω πίστη στην αιωνιότητα Είμαι περιορισμένος στον χρόνο και σκληρώνει η καρδιά μου Για φανταστείτε ένας που δεν πιστεύει στην Ανάσταση δεν πιστεύει στην νεότητα, δεν πιστεύει στο τι είναι. Αυτό που βλέπει είναι. Τι θα γίνει, θα προσπαθεί να το απολαύσει όσο γίνεται. Θα γίνει σκληρόκαρδο, θα γίνει συγχροντολόγο. Θα προσπαθεί του πάντε να κατακτήσει. Δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει φόνο. Συλλόπιω ζήσει. Η ζωή μα είναι σύνδεση, μόνο κερδίσει. Όποιο καταφέρει να τα επιβιώσει, δεν έχει νόημα η αγάπη, δεν έχει νόημα η φιλανθρωπία, δεν έχει νόημα η σχέση. Τίποτα. Ο άνθρωπος, λοιπόν που ζει στην άγνοια, δηλαδή στην άρνηση του Θεού, γίνει σκληρόκαρδο. Και αποτέλεσμα της κλειροκαρδίας μας είναι τα πάθη μας και οι εξαρτήσεις μας. Άνθρωπος λοιπόν που όμως είναι ανοιχτός στο γεγονός της ζωής, της αιωνίου ζωής καταλαβαίνει ότι όλα είναι ένα όλον και η ποιότητα του ορίζεται από τι λόγο δίνω στη ζωή μου και στα γεγονότα και στις σχέσεις μου. Εμείς δηλαδή Μπορούμε να δούμε τη φάτσα μας στον καθρέφτη και αυτό μόνο γνωρίζουμε. Δεν μπορούμε πάρα πέρα να καταλάβουμε τι μας γίνεται. Πώς να καταλάβω και τον άνθρωπο. Μόνο το εξωτερικό βλέπω. Αυτό όμως που δίνει ζωή είναι το πρόσωπο. Και το πρόσωπο ορίζεται από τον λόγο ύπαρξης εκάστος του προσώπου. Δηλαδή που έχει προσανατολή στην ελευθερία του άνθρωπο. Αυτό ορίζει τον άνθρωπο. Αν η ελευθερία μου είναι προσανατολισμένη στα χρήματα τότε το πρόσωπο μου είναι μια οικονομική μονάδα. αν η ελευθερία μου είναι προσανατολισμένη στη σάρκα και στη σαρκική ουδονή είμαι μια σαρκική απρόσωπη μάζα μου έλεγε κάποιο πρόσωπο βέβαια αυτό είναι όνειρο αλλά δεν, έχει, δεν ήταν και άστοχο είδε στον ύπνο ήδη τον δαίμονα της πορνείας είδε νό, κύριε, και το φαντάστηκε λέει, σαν μια μάζα χωρί πρόσωπο στην ουσία αυτό είναι η πορνεία, που δεν υπάρχει προσωπική σχέση. Λοιπόν, εάν ταυτίσει τη ζωή μου με τη σάρκα, θα είναι δεν είναι απρόσωπο. Δεν είναι ο λόγο ζωή, δεν έχω δυνατότητα σχέση. Αν όμω η ζωή μου έχει προσανατολιστεί στη δυνατότητα να ψηλαφίσω, να δω, να μου αποκαλυφθεί το πρόσωπο του κυρίου μου. Κείτε μου αποκαλύφθηκε, είτε όχι. Αν πω σε διαδικασία αναζήτηση του προσώπου του κυρίου μου, ήδη έχω βρει το πρόσωπό μου. Ήδη αρχίζει να ανασταίνει το πρόσωπό μου. Να βρίσκω τη μορφή μου. Να βρίσκω το όνομά μου. Να βρω το λόγο μου. Να βρω το περιεχόμενό μου. Άρα έχω άλλη στάση ζωή. Αυτό είναι ο έξυπνο άνθρωπο. Ο άλλο απλώ έχει ένα γρήγορο μυαλό. Άλλο γρήγορο μυαλό και άλλο έξυπνο άνθρωπο. Ο έξυπνο άνθρωπο είναι από τη λέξη ξυπνό. Ξύπνησε δηλαδή, βλέπει, έχει μπει στην πορεία του και μπορεί τα πράγματα να τα αξιολογήσει σε ένα λόγος. και τις σχέσεις και τον εαυτό του και τους ανθρώπους Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν μπορεί να αγαπήσει Μπορεί να σχετιστεί Ξέρει πως να μην εκμεταλλευτεί Αυτό λοιπόν είναι αυτό που λέει ο Κύριος μας ή το πεδίο των αισθήσεων ή ένα άλλο πεδίο συνάντησης που είναι η προσωπική συνάντηση με άλλο πρόσωπο. Αυτό όμως για να γίνει δεν γίνεται με τη σκέψη μου φαντασία γίνεται με την άσκηση των αισθήσεων. Η προσευχή, ο πνευματικός αγώνας είναι ένα γυμναστήριο των αισθήσεων μου ούτως ώστε οι αισθήσει μου να μην είναι προσανατολισμένε στην φυλαυτία μου και στην φυλαυτική ικανοποίηση, αλλά να είναι προσανατολισμένε στον λόγο ζωή δια τη να συνα... αποκτούμε σχέση με τον Θεό και τον άνθρωπο. Δηλαδή ασκώ τι αισθήσει μου όχι για να συγκρατώ τα πάθη μου, αλλά να δώσω λόγο σε αισθήσει μου. Να δώσω λόγο αγάπη. Λόγω διακονίας, λόγω θυσίας, λόγω εξόδου από το συμφέρο μου για να αναπαύσω το συμφέρο του άλλου ανθρώπου. Αυτό είναι εκγύμναση των αισθητηρίων μου και των αισθησιών μου. Τι σημαίνει εκγύμναση των αισθητηρίων και των αισθησιών μου. Για πράδειγμα, συναζήτηση του Θεού ποιος είναι ο τρόπος. Λέει κάποιος να οξύνω το μυαλό μου, να διαβάσω, να κατανοήσω και να βρω που είναι ο Θεό. Όχι, δεν είναι αυτό το λέει ξεκάθαρα ο Κύριος μας μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτοί το θεονόψονται ο Θεός φανερώνεται και γίνεται ορατός στους καθαρούς την καρδίαν αν δεν καθαρθώ απ' τα πάθη μου και το κύριο πάθος είναι υπερηφάνεια και φιλαυτία και καινοδοξία δεν μπορώ να δω τον Κύριο άρα η προσευχή είναι μια άσκηση αυτήν την πορεία οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι μια ευκαιρία για αυτή τη δυνατότητα. Όταν λοιπόν εγώ θα δείξω φιλανθρωπία, όταν θα αναπαύσω τον αδελφό μου, όταν δεν θα τον κατακρίνω και θα έχω καλό λογισμό, είναι προϋποθέσεις κάθαρσης της καρδιάς μου και δυνατότητε αποκαλύψεων του Θεού στη ζωή μου. Αυτή είναι η εκγύμναση των αισθητηρίων. Αλλιώ, πώ χάσουμε τι ε, ε, αισθήσει μα, τίποτα δεν είναι κακό. Όλα είναι εδώ του Θεού. Αλλά τι λόγο έχουν, και οι αισθήσει ασφαλώ δεν είναι κακό. Μα είναι του Θεού και δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε από τον όλον ο άνθρωπο. Αλλά τι λόγο δίνουμε στις αισθήσει μα, Τις αισθήσει έχουμε για να υπηρετούμε την ειδονή μα, ή τι αισθήσει έχουμε για να διακονούμε την αγάπη που εκεί είναι η ειδονή, Τι αισθήσει τι απομονώνουμε από το όλον, από το κέντρο τη ύπαραξή μα που είναι η καρδιά μα και την απομονώνουμε σαν μια ιδιωτελή κλειστή διαδικασία να αισθανθούμε μια ευχαρίστηση στιγμία ή εσείς υπηρετούν την ενότητα, τη σχέση και την αγάπη αλλά αυτό προϋποθέτουν τον λόγο στα πράγματα τον λόγο στα γεγονότα, τον λόγο στη σάρκα γι' αυτό ο Κύριος μας δεν αρνήθηκε στον Θωμά να συγκαταβεί και να του δώσει αυτό που ήθελε. Αλλά μας δίνει αυτό που θέλει ο Θεός για να μας περάσει από τις αισθήσει στο πραγματικό πλαίσιο που αποκαλύπτεται πλήρως η χαριστή που είναι η καρδιά μας. Κανοποιείται πάντως ο κυριό μας για να λειτουργήσει η καρδιά μας. Και αν θέλουμε να το πούμε πιο έτσι περιληπτικά η μεγάλη μας αμαρτία είναι ότι κι αν κάνουμε δεν λειτουργεί η καρδιά μας. Και η μεγάλη μας σύγχυση είναι ότι μπερδέψαμε την καρδιά μας με το εγωιστικό συνέστημα. Είναι απάτη. Είναι ψέμα όταν ό,τι κάνουμε δεν συμμετέχει η καρδιά μας. Το κέντρο του είναι μας. Και είναι σύγχυση να μπερδεύουμε έναν άκρατο συναισθηματισμό ή έναν ρομαντισμό με το συναισθημα. Όπως είναι λάθος να μπερδεύουμε τον λόγο με τη σκέψη απλώς. Ο λόγος και η καρδιά είναι η διαδικασία προσωπικής σχέσης διαδικασία δηλαδή να ξεπεράσω τη δύναμή μου το πάθος του εγωισμού μου και να παραδοθώ στην πρόνοια του Θεού κάτι θέλετε να ρωτήσετε ναι ναι ναι το όνομα σου θύψε μου η Ελένη ρωτάει, η καρδιά μου λειτουργεί, έχει έλξει κάποιον άνθρωπο τι τώρα να ψάχνουμε και να παιδευόμαστε, έτσι, κάπως έτσι. Και πώς γίνεται αυτή η ιστορία. Λοιπόν, ε, καταρχήν δεν ήταν αυτό το θέμα μας, το πήραμε εκεί σαν παράδειγμα να δούμε την πνευματική ζωή. Θέλω να πούμε πώς... Ε, ναι, ναι, το θέμα είναι πρώτον ε, τι για μας είναι σημαντικό. Είναι ένας σύντροφος, είναι ο Θεός. Είναι, δηλαδή, αν το κάνουμε το κομματιάσουμε, μπορεί να μα λύσει αυτή να μπορεί και ένα ψυχολόγο ή ένα φίλο μα. Αλλά το είπαμε σε ένα παράδειγμα να δούμε ότι, για να εννοήσω, όχι να, να μείνουμε σε αυτό, αλλά να πάμε σε αυτή την προσωπική σχέση με τον Θεό. Ότι χωρί αναζήτηση, με μηχανιστικέ διαδικασίε, δεν υπάρχει σχέση με τον Θεό. Υπάρχει προσωπική μετοχή. Καμία σχέση με τον Θεό δεν μπορεί να διασφαλιστεί από τα, και από τα μυστήρια ακόμα τη εκκλησίας αν δεν συμμετέχει η καρδιά μου πραγματικά. Και δεν υπάρχει μια πίστη συμβατική. Πρέπει η πίστη να γίνει ζωντανή. Αυτό είναι το κεντρικό. Ένα αυτό. Δεύτερο, από εκεί και πέρα πάμε στο παραπέρα. Ε, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μέσα μα ότι τον πιο καλό άνθρωπο του κόσμου να έχουμε, αυτό που μα ελκύει πιο πολύ για να μα δεν σωθήκαμε. Μη ζούμε σε αυτό το παραμύθι. Παντρευτήκαμε και σωθήκαμε. Ή βρήκαμε και τέλειωσε. Τίποτα. Δεν είναι τίποτα αυτό. Είναι θάνατο αυτό. Έχω χρήματα. Έχω τον καλύτερο ώρα. Τι έγινε. Μα να ξεφύγουν, να ξυμπλοκάρουν αυτό το πράγμα. Φτάνει αυτό το παραμύθι στην εκκλησία. Να παντρευτώ και τέλειωσα. Και Γιατί για να παντρευτώ. Θα είχα άλλου τρει τρεις πεθαμένου ανθρώπου. Δεν σημαίνει ότι παντρεύτηκα, ρωτεύτηκα. Και επειδή μου ξεσηκώνει τη σάρκα για κάποιον άνθρωπο. Ερωτεύτηκα. Δεν είναι έρωτα αυτό. Ε, η χημία τέλειωσε. Αλλά δεν μιλούμε για φυσικέ ενώσει και χημικέ ενώσει εδώ. Μιλούμε για κάτι άλλο. Μπορεί η καρδιά μα να τον ανέψει. Και τι γίνεται ακριβώς Δεν αυθόρμητα μέσα μας Αυτό που μας κυριαρχεί Τα ένστικτα, Οι χημικές ενώσεις <κυρίζει> Δεν κυριαρχεί η καρδιά μου Το πνεύμα μου Γιατί αυθόρμητα μελικεί κάτι Γιατί αφήνω Τα ματάκια του, το τρόπος του Η κίνησή του Λέει σε έναν άντρα Τι τραβάει σε μια άντρα η γυναίκα Η κίνησή του η κίνησή του. Το πνεύμα του, ποιο πνεύμα, Ότι υπάρχει πνεύμα. Υπάρχει πνεύμα. Ξέρω εγώ υπάρχει. Είναι τι βλέπουμε. Και βλέπουμε ανάλογα τι ζούμε. Δηλαδή, ένα από πιο παραστατικά, όταν θα πα σε έναν νεπόρ, τι θα δει. Την τσέπη θα δει, ασένα θα δει. Όταν θα πα ένα, σε, σε έναν δικηγόρο, τι θα δει. Το έγκλημα που έκανε γιατί θα οικονομήσει. Θα βάλει τον κατάλογο μέσα του, θα σου πει την Ευγέννη, θα βγάλει το αποτέλεσμα. Γιατί έχουμε αυτό στο μυαλό μα. Όταν λοιπόν σαν έτσι ένα άνθρωπο, τι θα κοιτάξω, ο άνθρωπο κοιτάξει αναλογίε, πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά <laughs> αυτό θα δει. Γιατί αυτό έχει. Αν όμω έχει κάτι άλλο μέσα του, κάτι άλλο θα δει. <laughs> το θέμα τι μα ελκύει. <laughs> Άρα το τι μα ελκύει ορίζει και τι επιλογέ μα. Και χαίρομαι την ειλικρινία σου, Ελένη. Δεν είσαι μοναδική, μόνα δικαιοσύνη. Όλοι έτσι είμαστε. Έτσι. Αλλά μιλούμε για να πάμε στο παραπέρα. Και δεν γίνεται με μια δικασία. Σκέφτομαι, αναλύω, κάνω, ράνο. Όσο ο ιδέο άνθρωπο μέσα του εξελίσσεται, και είναι κρίμα να τα χρόνια μα και να εξελισσόμαστε, δεν μπορεί ένα άνθρωπο άντρα 40 χρονών να σκέφτεται σαν ελληνικό άρι. Είναι ντροπή. Δεν είναι τα ίδια δεδομένα, κριτήρια που έχει γεννιά κόμμενα, έχει τη γυναίκα του στα 40. Με τρέλα αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει να εξελίσει ο άνθρωπο. Να βλέπουν τα ματάκια του και κάτι άλλο. Να βλέπει πέρα από το ορατό, να βλέπει και το εσωτερικό. Με αυτή λοιπόν την έννοια, ασφαλώς δεν θα πούμε σε μια κατάσταση ε, ψηρίσματος και να αναλύουμε και να ερμηνεύουμε και να αυτή είναι χαζά, είναι αρρώστια. Αλλά αυθόρυμετα είναι τι μας βγαίνει. Και αυτό που αυθόρυμετα μας βγαίνει είναι αυτό που εμείς οικοδομήσαμε μέχρι τώρα. Και δυστυχώ να πούμε και του τραβού το δίκαιο, η εκκλησία συνήθω επικεντρώνεται μόνο στα σεξουαλικά. Τι είναι αμαρτή, Όχι πω δεν είναι, μην παρεξηγηθούμε. Αλλά το λέει αυτό, δεν σε εξελίσσει όμω και σαν πρόσωπο. Να σε μάθει να ζει, να έχει κριτήρια ζωή. Και περιμένει κανεί, θα έρθει, μου στείλει ο Θεό τον αγαπημένο μου. πέραν τα χρόνια και ο Θεό δεν με σκέφτηκε. Θα μου στείλει ο Θεό την αγαπημένου που περίμενα. Βρε, παιδί μου, ούτε σπίτι μου, ούτε στη γυναίκα, τι πράγμα, τι Θεό με ξέχασε. Μα εσύ το φτιάχνει, τι είσαι, εσύ ανάλογη Αν έχει οικοδομήσει άλλα κριτήρια ζωή μέσα σου. Είσαι ανοιχτό άνθρωπο ανάλογα ζωή. Λοιπόν, αυτό που είναι σημαντικό δεν είναι να μα φέρει μαγικά κάτι ο Θεό να μα λύσει αυτόματα το πρόβλημα. Γιατί τότε θα αρχίσει πραγματικά το πρόβλημα. Αν δεν είσαι έτοιμο και ο στείλει κάτι, τότε ξεκινάει το πρόβλημα. Δεν ξέρετε πώ να συνοηθεί, να παπαγαλίζεται πράγματα και να λέτε κορακίστικα. Το θέμα είναι πρέπει να μα διαμορφώσει η Εκκλησία να φρόνημα να ξέρουμε να ζούμε, να ξέρουμε να σχετιζόμαστε πρώτα με τον εαυτό μα, με την καρδούλα μα. Να τη σεβόμαστε, να την υπολογίζουμε. Να ανατέξουμε ένα άνοιγμα με τον Θεό, όταν παλέψει. Πρώτο μεγάλο σχόλιο είναι ο Θεό. Αν παλεύει με τον Θεό, όλοι παλεύονται μετά. Αν παλέψει με τον Θεό, είναι ο πιο, ο πιο δύσκολο εραστή. Και ταυτόχρονα πιο εύκολο. Αν τα βρει με τον Θεό και δεν παλέψει, όλοι οι άνθρωποι παλεύονται μετά. Δεν παλεύεται τίποτα γιατί δεν βρήκαμε τον Θεό ακόμα. Όταν λοιπόν τα βρει με τον Θεό, όταν ύψει κάτι μέσα σου, με όλου μπορεί να συνηθίσει και να τα βρίσκει εξύπνο, καταλαβαίνει και κάνει και αναλογικέ επιλογέ τότε. Συνεπώ, Ελένη, η έλξη ασφαλώ μπορεί να είναι έτσι. Ε, τι να κάνουμε τότε, τι επιλογή έχουμε, να, γιατί πρέπει να δώσουμε και να ποτέ, ε, μια λύση. Και ο άνθρωπος εξελίσσεται και καταλαβαίνει τι τον ελκεί πραγματικά σε βάθο ή όχι, και καταλαβαίνει ποια έλξη έχει διαχρονικά αξία, ή κάποια είναι μια έλξη δύο μηνών ενό χρόνου, και όταν απομυθοποιηθεί ζώντα το λέμε, τι αυτό ήταν. Ή, ή, ή, ή έχει αυτή τη διάθεση, ή προχωράει την πατάκια και μετά το καταλαβαίνει. Και μετά αρχίζει να καταλαβαίνει τι του συμβαίνει. Κατάλαβε ότι δεν ήταν τόσο θαυμαστό το γεγονό που προσδοκούσε, αλλά και αυτό ήταν νεκρό, θνητό γεγονό. Αλλά είναι απαραίτητο να ζούμε τέτοιε απογοητεύσει και να προχωρήσουμε. Γιατί πολλέ φορέ, επειδή μου το είπε ο παπά, κάνω υπακοή και δεν την πατήσω, και αυτή η υπακοή πολλέ φορέ είναι λίγο επικίνδυνη. Καμιά φορά πρέπει να την πατήσουμε. Καμιά φορά πρέπει να κάνουμε και ανυπακοή, γιατί η υπακοή που κάνουμε ψεύτικη, είναι ανευθυνότητα, θέλουμε να εξασφαλιστούμε. Και μάλιστα κάνουμε τέτοιου είδους υπακοή που να πούμε στο Θεό, έκανα υπακοή, δεν, δεν ήθελα αυτό που ήθελα, ο πνευματικός μου είπε όχι, έκανα υπακοή, Αντεξε και δεν μου στείλες αυτό που ήθελα, με καταδίκασες. Και τα βάζουμε και το Θεό και το πνευματικό έχει πάει λέγοντας, οπότε αυτό είναι η δική μας επιλογή και ευθύνη. Αλλά είναι χρήσιμα, δεν το καταλαβαίνουν οι μισοί, δεν την πατήσουν για να το καταλάβουν. Είπαμε πάτε ότι ο άνθρωπο για να μπορέσει να δει τον άνθρωπο με αναγκαλισμένη ματιά, και να αναφέρομαι στο ανθρώπινο θεμα τη ανάγκη, για να καταλάβουμε ότι ο Χριστό αναστήθηκε από αναγκαλίσει καρδιά μα. Δεν είναι απαραίτητο όμω η προπόθεση να συνειδητοποιήσουμε προσωπικά ο καθένα μα ότι έχουμε. Έχουμε βιώσει την περίοδο αναποτότητων βαθών και να κατανοήσουμε τον θάνατό μα, είτε αυτό είναι να αφορά στο πνευματικό επίπεδο. Οπότε, αν δεν συνειδητοποιήσουμε καθένα τον θάνατό μα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε το νόημα τη ανάσταση, δεν μπορούμε να αναστηθούμε. Και θα ήθελα να σταθώ και πάνω στο σημείο αυτό και στη σχέση με του συνανθρώπου. Το ένα Ρένα Αναστάσιμο το πάνω το βράδυ τη το Κυριακή του Πάση που λέει ημέρα και αλαπρεθώ με την πανηγύρι και αλλήλου περιπτυξόμεθα. Pues, Είπαμε να ανδεφεί και τη μισού εμά. Δηλαδή, ενδομέσω νομίζω ότι το όλα αυτά το δηλαδή ότι ο άνθρωπο από τη στιγμή μειώσει το προστότι ότι έχει αναφερθεί ότι ανακοινίζεται πλέον όλη η φύση του ανθρώπου γιατί έχει νικηθεί ο θάνατο, τότε μέσα από αυτή τη ματιά θα μπορεί να μπροστάσει ένα άλλο μένο όλη τη ζωή και έτσι να δείξει προ την άνθρωπος και γενικότερα όλη στη σχέση. Μόνο τότε μπορεί να ανακαλιάσει αυτό που εμεί. Και να ψάλε μαζί το χρυσό Ανέστη. Έχω τα στην εμπειρία τη Αναστάσεω. Σε αυτό που είπατε προηγουμένω ότι πρώτα πριν να συνδύουν τα πάθη, είπατε. Ξέρετε. Λιώνουμε μια περίοδο βαθμού για να το θάνατο και να. Την ξέρετε. Ε, το όνομα ξέχασα. Νίκο. Κοίταξε, Νίκο. Κατάλαβα ένα πράγμα. Οι πολλέ ομιλίε βλάφτου. <laughs> Δεύτερο πράγμα. Ε, οι πολλέ κατανόησει βλάφτου. Είτε πράγματα είναι απλά. Μέσα μας έχουμε το φως και έχουμε την ανάγκη για το φως και ξέρουμε που μας λείπει Απλά η καρδιά μας αναζητός όπου τον Θεό είναι τόσο απλά και αγυρίσουμε θα μας το δώσει Το θέμα να γυρίσουμε Δεν χρειάζεται να τίποτα, να γονατίσουμε γιατί να πούμε είμαστε χάλια, σε θέλουμε Κάνε κάτι Γιατί πολλές φορές επειδή δεν κάνουμε αυτό ψάχνουμε πολλές κατανοήσεις και πολλές ομιλίες ε, οπότε ε, δεν είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα, δεν είναι τόσο πολύπλοκα που φέρονται μέσα από αναλύσει και περιγραφέ, ε, δηλαδή είμαστε φτιαχμένοι για το φω. Είμαστε φτιαχμένοι για τη ζωή, είμαστε φτιαχμένοι για την αγάπη, είμαστε φτιαχμένοι για τη χαρά, είμαστε φτιαχμένοι για το αιώνιο, γιατί ο πατέρα μα έφτιαξε από το τη αγάπη του. Το θέμα είναι να βγάλουμε στην επιφάνεια αυτή μας την πραγματικότητα και την ενεργοποιούμε και να ζητούμε το έλευση του Θεού και να καταλάβουμε ούτε η τα πλούτη ούτε οι έρωτες ούτε η δόξα είναι ζωή αυτό που είναι ζωή είναι ανάσταση του Κυρίου μας και μέσα εκεί ενωνόμαστε με όλα και όταν είσαι ενωμένο με όλους και όλα δεν έχεις ανάγκη ούτε χρήματα ούτε έρωτες γιατί ζει την πληρότητα σε αυτή την νότητα στο πρόσωπο του Χριστού και τότε γιατί υπάρχουν οι σχέσεις Όχι είναι αρπάξεις για να δώσεις Οι σχέσεις δεν υπάρχουν Για να κερδίσουμε κάτι Ή να βρούμε έναν άνθρωπο που θα μας καταξιώσει Θα μας ευχαριστήσει Ή θα μας ικανοποιήσει Οι σχέσεις υπάρχουν Για να μοιράσουμε, να μοιραστούμε το δώρο της χαράς Αναστάσεως Το δώρο της παρουσίας του Κυρίου μας Γι' αυτό άλλη σχέση έχει κανείς Που δεν έχει θεό Και άλλη σχέση έχει ένα που έχει πραγματικά θεόχη τύπικα, τις εκκλησίες δηλαίνει είναι. Ναι. γιατί αν έχει θεό έχει τέτοια πληρότητα χαρά που θέλεις να σου πεις έλα να σου πω, έλα να σου μιλήσω για τη χαρά έλα να σου πεις για το φως του Θεού, έλα να σου πω για τα, για, τα, για τα θαύματα του Θεού και έτσι υπάρχει συνοδηπορία και συνεξέλιξη είδατε τι κάνουν οι μαθητές, οι μαθητές τρέξανε να το μήνυμα της Αναστάσεως αυτή είναι η πραγματική σχέση να τρέξει ένα στον του, πει για τη χαρά τη αναστάσει τη παρουσία του Θεού. Εμεί τρέχουμε ένα να κατασπράξει τον άλλο και να πει: Είσαι ο Θεό μου! Αν δεν είσαι ο Θεό μου και δεν με λατρεύεις και εμένα ω Θεόν, δεν σε, σε ακυρώνω, Δε, δεν υπάρχει για μένα. Αυτό δεν κάνουμε, γι' αυτό υπάρχει σύγκρουση σε μια σχέση. Γιατί έχουμε προσδοκίε από κάποιον άνθρωπο, γιατί θέλουμε να μα αναγνωρίζει ω Θεόν και με αυτήν να, να είναι και για μα Θεό. Ενώ άλλο υπάρχει για να το μεταδώσουν τη χαρά τη παρουσία. Του αληθινού προσώπου. Είναι μοίρασμα χαρά στη σχέση. Όχι μοίρασμα κενού. Είναι μοίρασμα αναζήτηση στη σχέση. Όχι δαπάνη ζωή. Όχι απονέκρωση τη αναζήτηση. Βρίσκει έναν σύντροφο για να ενεργοποιηθεί η αναζήτηση. Όχι να πάψει η αναζήτηση. Τι βλακέ είναι αυτό, συγχωρέστε με τη λέξη που λέει κάποιο. Έχω παντρεύτηκα, τι σχέση έχω με τα πνευματικά, έχω τα παιδιά μου, τι φροντίδε μου, αυτά για του καλόγερου. Παντρεύτηκες Σου δέσε ο Θεός παιδιά Σου έκανε ελεημοσύνη που σου δώσει παιδιά Για να είσαι ελεήμων Για να ευχαρισείς τον Θεό Για να αλλάξεις τη ζωή σου Όχι να αλλάξεις τα φώτα στα παιδιά σου <Συλίδε> Για ότι δεν βγαίνετε πέρα Και έπρεπε να βγάλετε πέρα Γιατί τι αγώνας μας είναι να βρείτε δουλειά Να δουλέψει να να αράνετε <Συλίδε> Θεός χώρες τους τότε Άρα είναι, και αυτός αυτό απαντάει ο Άγιο Χρυσό όμω πολλέ φορέ. Λέει: Μερικοί προφασίζονται δεν έχουν παιδιά να μην κάνουν λιμοσύνη. Τι λιμοσύνη σου κάνει, λοιμοσύνη Όχι για να γίνει σκληρόκαρδο, για να γίνει και εσύ, λέει, μου Δεν δίνει χρήματα. Δώσει αγάπη. Δεν δίνει χρήματα. Μην εγκλωβίζεσαι τα παιδιά σου, Δε και τα παιδιά του όλου του κόσμου. Μην εγκλωβίζεσαι στα όρια του σπιτιού σου. Σπάστα, επιτέλου. Καλοί χριστιανοί με τα σπιτάκια σα. Να πούμε παραπέρα. Δεν είναι μόνο η οικογένειά μας. Αυτό πράγμα και αυτό μας το έδωσε ο Θεός. Έτσι λοιπόν το θέμα είναι αυτόματα τι βγαίνει στην καρδιά μας. Και αυτό δεν γίνεται μαγικά. Ούτε γίνεται με σκέψεις και συνέσεις που πρέπει να ενεργοποιηθεί. Είναι καλλιέργεια της αναζήτησης μας. Είναι καλλιέργεια αναζήτηση του Θεού. Δηλαδή τι να κάνουμε εν τέλει να έχουμε σωτερική σιώπη. Να πάψουμε να το παίζουμε δυνατή και εξυπνή και έχοντας καλό λογισμό για κάθε άνθρωπο και πρώτα για την οικογένειά μας γιατί είναι η πρώτη εχθρή μας, να φεθούμε στα χέρια του Θεού. Στην πρώτη του Θεού. Τότε θα δούμε τι θαυμαστά κάνει ο Θεός. Δηλαδή οι αποκαλύψεις του Θεού εργούνται σε μια κατάσταση εσωτερικής σιωπής και ησυχίας τότε δίνουμε περιθώριο και στο Άγιο Πνεύμα να δράσει ο Θεός είναι πολύ ήσυχο, είναι πολύ ευγενικό, είναι πολύ απαλός είναι πολύ ειρηνικό και ενοχλείται με τη φασέρα και φεύγει Εμεί πρέπει να έχουμε ησυχία να μην κάνουμε θόρυβο με τους λογισμούς μας με τις αγωνίες μας με τις έννοιες μας να αποβάλουμε οποιαδήποτε έννοια, σκέψη, φαντασία και ιστορικά να και να είμαστε εμείς και ο Θεός και μπροστά μα θάνατος. Έτσι λοιπόν θα καταλάβουμε σε αυτή την κατάσταση ησυχία ότι υπάρχει μια άλλη φωνή που μπορεί να μας ομιλήσει. Υπάρχει άλλο φως που μπορεί να μας αποκαλυφθεί. Υπάρχει άλλη εμπειρία που μπορεί να μας δοηθεί, που τότε αυτή η εμπειρία θα μας ανοίξει οριζόντες και θα μας διδάξει και σε καθημερινότητα πώς να ζούμε. Είναι αυτό που λέει και ο Αβάσης Ισάκος αυτά θέλαμε αλλά πέρασε η ώρα που λέει για την πίστη και την ταπεινοφροσύνη. Μιλάει για την λεπτή γνώση του νόους που φέρνει η ψηλοφροσύνη και μιλάει για την ταπεινοφροσύνη πώς μας οδηγεί στην πίστη. Λέει λοιπόν «Όταν παρασταθείς ης προσευχήν ενώπιον του Θεού» Όσον οφείλει να τα σε αυτόν δια του λογισμού σου, ώστε να θεωρεί σε αυτόν ως μύρμιγγα, και ω ερπετών τη γη, και ω βδέλα, και ω πεδίων τραυλίζων, και μη είπε έμπρο την αυτού τι, μεταλε... τι μεταλλεπτή γνώσεως αλλά πλησίασον ει αυτόν μεταφρονήματος νηπιάζοντο πεδίου, και παραστάσεων έω αυτού ούτω ώστε να αξιωθεί στης πατρικής εκείνης προνείας, οποία γίνεται από τους πατέρες τα κατά πολλά μικρά αυτών παιδεία. Διότι λέγει ο Κύριος, φυλάσσει τα νύπια, «Εάν μη στραφείτε και γέννηστε ω τα μικρά παιδεία, δεν δύναστε να εισέλθετε στη βασίλη του Θεού». και όμως οι περισσότεροι άνθρωποι, ειστά την απολύτερη, δεν δίναν την αφθάσωση και αν την εξ αυτών θέλως να πλησιάσω στην εκείνη την πνευματική γνώση, δεν δίνανται ποσός, εως ότου δεν απαρνηθώ την κοσμική γνώση και πάσα την αναστροφήν της λεπτότητος αυτής και την πολύπλοκών αυτή αυτής μέθοδων και να σταθώσω τον τονιπιόδες φρόνημα της πνευματικής γνώσεως, καθότι η γνώσις εκείνη του πνεύματος υπάρχει απλή και στους ψυχικούς συλλογισμούς δεν λάμπει. Σί, <συλίξε> δε παραθεού όπως σε αξιώσει να φτάσεις στο μέτρο της πίστεως και αν αισθανθείς αυτής τη τρυφή στην ψυχή σου δεν μη είναι δύσκολο να είπω ότι δεν σε εμποδίζει τι από τον Χριστόν. Δεν σου είναι όμως και δύσκολο να εχμαλωτιστείς κατά πάσαν ώραν από τα γήινα, αλλά ούτε εσύ είναι εύκολο να λυσμονήσεις τούτον το ασθενέ και μάταιον κόσμο και τα επιθυμίας των πραγμάτων αυτού. Υπέρ τούτου του να φτάσεις, δηλαδή το μέτρο τη πίστεως, αόκονος προσεύχου και με τα παρακάλεσουν καρδίας και με τα πολλής σπουδής δεήθητη, έως ότου λάβει αυτό και πάλι μην ατονίσει και παραμελήσει θέλεις δε αξιοθεί τούτο εάν πρώτον παραδιάσας αυτών αυτόν επιρρίψεις με τα πίστεως όλη σου τη φροντίδα εις των θεών και ανταλάξεις την ιδία σου περί σου φροντίδα τη δική σου φροντίδα για τον εαυτό σου δηλαδή με την πρόνοια του Θεού και όταν ο Θεός ήδη την προαίρεσή σου ότι μεθόλη τη καθαρότητος του ιδίου σου φρονήματος επίστευσας εις αυτόν και όχι εις τον εαυτό σου και ότι ευείασας σε αυτό να ελπίσεις εις τον Θεόν και όχι εις τον εαυτό σου, τότε λέγω «Η άγνωστος η εκείνη εκεινη δύναμη επέρχεται εις σε» και φανερός θέλεις αισθανθεί τη δύναμη εκείνου, ώστις κατόκισεν άνευ αμφιβολίας εις σε. Τη δύναμη εκείνη λέγω, την οποίαν πολύ αισθάνονται σε αυτούς, ανε φόβου εμβαίνουσιν εις πύρ, και άνευ δισταγμού περυπατούσιν επί των υδάτων». Διότι η πίστη ενισχύει τα σεστήσει τη ψυχή του ανθρώπου και αισθάνεται αόρατον τινά, ώστε η αυτό να μην προσέχει στη θεωρία των φοβερών πραγμάτων, μήτε εις την υπερβάλλουσα όψη των αισθήσεων. Αυτό είναι η νίκη του θανάτου. Πότε υπάρχει νίκη του θανάτου όταν υπάρχει πίστη ω δώρο. Πότε υπάρχει πίστη όταν αφήσουμε τη δική, το δικό μα λογισμό, τη δική μα σκέψη τη δική μας αγωνία για τον εαυτό μας, για την οικογένειά μας, για τα πράγματά μας, για τη σωτηρία μας και παραδοθούμε στην πρώτη του Θεού. Αυτό δεν είναι ελευθερία. Αυτό δεν είναι μαγκιά. Αυτό δεν είναι επανάσταση. Τι είναι, οι ξυπνάδε, οι δυνατοί, οι πλούσιοι, οι εφυείς, οι χαρισματούχοι. Ο πιο χαρισματούχος είναι αυτός που δεν έχει κανένα χάρισμα, μόνο ένα πράγμα δεν ξέρω τίποτα, δεν καταλαβαίνω τίποτα, εσείς είστε πάντα Θεέ μου, εσένα θέλω, αφήνω στα χέρια και σου κάτι νο... κάνει ό,τι νομίζεις. Αυτό είναι. Ήδηλαδή Ήδη, πόσο απλά είναι τα πράγματα, εμείς θα κάνουμε δύσκολα. Συστός ανέστη, νεκρό, θανάτο, θανάτο, πατήσα, σχέδισε της μήμας του ή χαρισάμινος.